Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου αμέση μεριά. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και του φιλέψαμε οι δορκέχοι, χωρί ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν, κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψανε. Χλέψαν, ανάπηροι, παιδιά συνταξιούχοι. Ακριβέτανοι στο προνομιούχοι έχουν προνόμια και αυτά του επιπίπτεται. Και τα πληρώσουν τα χρήμα που του δίνεται. Μην Φήκα στη στην πόλη όχτρη για να κάνει το μικρόφωνο. Είναι ο Ρελευ. Στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβη Τηλιοπούλου και η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια ανοίξτε και αυτιά σήμερα είναι ένα και ένα. Να σε καλά, αδερφούλα μου, που είσαι και λίγο αρροστούλα. Το κέφι το δικό μου το έφτιαξε. Αποκλείται να με φτιάξει και τον υπολείπων μαζί με την νοηματοδοσία εξαιρετικά επιλεγμένων τραγουδιών. Λοιπόν. Εμ, είναι η εποχή που όλα είναι υδάτινα. Είναι υδάτινα Ιδρώτας Νερό Ποτάμι φάλασα, Βροχές Στα νερά Εκτός των άλλων Ενδυμούν και τσούχτρε, τσούχτρε, Τσούχτρες υπάρχουν και του γλυκού και του αλμυρού νερού Διότι ε, Αν δεν ψεκάσει φέτος Δεν μιλάω σε ψεκασμένους Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά Αν δεν ψεκάσει φέτος το κράτος, έχουμε κάνει ερωτήσεις ως κόμμα, κάθε χρόνο κάνουμε από μία ε, διαλόγους λήψεως χρημάτων, δεν ψεκάζουμε. Και μετά μετράμε κουνουπια του Νείλου, ίτα ένα, ένα, ένα, δηλαδή τι να σας πω, μία ελώδης, ελώδης ύπαρξη η χώρα. Λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό που συμβαίνει, είναι η ώρα. Είναι η στιγμή Τώρα που ο βυθό περνάει κρίση Για μας, λένε οι τσούχτρες Ευκαιρία μοναδική Να πάρουμε ό,τι μας αξίζει Πιστέψτε στα λόγια τα προφητικά Πιστέψτε και στις διαδόσεις Πουλάμε ελπίδα, σωτηρία και χαρά Αρκεί να μπορείς να πληρώσεις Στίχη του Γιώργου Λεμπέση Εξαιρετική μουσική Από τη, του, του Βασίλη Λεμπέση Συγγνώμη, του Βασίλη Λεμπέση Ε, του Βαγγέλη λεμπέση. Πάπα, του έκανα του Λεμπέσιδες Γιώργος είναι ο, ο, ο δημιουργό σκηνοθέτη τη παράσταση. Τα κανένα μπάχαλο. Ο Βαγγέλης και όχι ο Βασίλη. Ο Λεμπέσις είναι ο στιχουργός Άμα του αγαπά πολύ του ανθρώπου, έτσι την πατά. Είναι τόσο εκεί που δεν σε νοιάζει. Η μουσική εξαιρετική. Δεν το ήξερα. Θέλω να την πνίξω. Τη φιλενάδα μου τη Εροφίλη. Πω Εροφίλη εντό εκτό τριφώνου μεγαλουργή. Θα ακούσετε, αν πάρετε το CD αυτό, ειλικρινά σα το λέω, σπάνια θα τα ακούσετε να προτείνω να πάρει κάποιος CD και βιβλίο για τα παιδιά, την ψαρόσουπα από τις εκδόσεις ψυχοκιός, να πάτε να τα αγοράσετε αυτά. Αυτά δεν είναι από αυτά που χαρίζονται. Αυτά είναι από αυτά που καταβάλει τίμημα γιατί αξίζει ο κόπο που έχουν καταβάλει οι άνθρωποι. Θα ακούσετε μέσα τη Χαρούλα Λεξίου σε αυτό το CD, στη Ψαρόσουπα. την Νεροφίλη, τη Μαρία Καναβάκη, τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Μακεδόνα, τον Ζαχαρία Καρούνη, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περαντάκο, την Ελένη Τσιλigoπούλου. Τον Γιώργο μα ακούει ακόμα και από την άλλη άκρη του ουρανού. Να σε καλά, Ρε Γιώργο, σε σένανε και σε εκείνο το παλικάρι, το μουσικό που τον έφαγε μέσα στη Νέα Υόρκη μια έκρηξη αερίου. Αυτό να τον θυμάστε πότε. Μα κάθε φορά που φτάνει του φυσικού αερίου ο λογαριασμό και να ρωτιέστε. Αν είμαι σε σεισμογενή χώρα και πώ ακριβώ μπορεί να συμβεί, πριν μιλάνε για την 11η Σεπτεμβρίου, μήπω μπορεί να είναι και η 11η του αριθμού τη οδού του καθενό από εμά. Και ο Γιάννη Χαρούλη. Από τι σπάνιες παραστάσει που ανέβηκαν στο θέατρο Ακροπόλ, μακάρι να παίζονταν και τώρα, να μπορούσε κάποιο να πάει να τη δει. Δεν παίζεται αυτή η παράσταση. Παίζονται όμω οι τσούχτρε, πριν καταλάβει το πώ και γιατί, το σπίτι σου θα είναι δικό μα. Κάθε σου φόβος και κάθε ισοπή Στο τέλος βοηθά το σκοπό μας Εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένα Στο Γιώργο Τράγκα. Για τη χθεσινή του Ατάκα Σε διακόπτουμε κυρία Κασιδιάρη Καλή σας νύχτα Το βήθος περνάει κρίση Για μας ευκαιρία μοναδική Να πάρουμε ό,τι μας αξίζει Πιστέψτε στα λόγια, τα προφητικά Πιστέψτε και στις διαγώσεις Πουλάμε ελπίδα, σωτηρία και χαρά Αρκεί να μπορείς να πληρώσεις Πιο δυνατέ κάθε μέρα Αυτή η ζέστη μας κάνει καλό Μας δίνει νέο αέρα Πριν καταλάβει το πώ και γιατί Το σπίτι σου είναι δικό μας Κάθε σου φόβος και κάθε σιωπή Στο τέλος βοηθά το σκοπό μας Μας λένε τσούχτρες, μα είμαστε φίλοι, έλα κοντά να γευτείς. Κάθε τσιμπιά μακριά θα σε στείλει και δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Μας λένε τσούχτρες, μα είμαστε φίλοι, έλα κοντά να γευτείς. τελείως τυχαίο Είμαστε όντα με άλλο σκοπό και με ταλέντο πηγαίο Αφού δε μας μοιάζεις θα καταστραφείς γι' αυτό κάνε την προσευχή σου Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η δική σου καταστραφείς κι αυτό κάνε την προσευχή σου Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει δική σου Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει δική σου Τσούχτρε μου, τσουχτρούλε μου και κυρίω θύματα των τσουχτρών. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Βέβαια, το καλύτερο αντίδοτο στη τσούχτρα είναι το κατούρημα. Ε, λόγω τη αμμονία, των ουρών, αν βρίσκεστε κάπου που δεν έχει τίποτα. Ειλικρινά σα το λέω, δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να το αντιμετωπίσετε την τσούχτρα, όπου και να σα έχει τσιμπήσει. Οπότε μπορεί να χρειαστείτε και βοήθεια από κάποιον άλλον, αν εσεί από τον πολύ πόνο δεν μπορείτε να ουρήσετε. Πώ συνδέεται τώρα η χαρούλα λεξίου που ακούσατε σε αυτή την εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά που λέγεται ψαρόσπα και ακούσατε τις τσούχτρες, τις αεροφίλης και του λεπέσι. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια δουλειά που έχει κάνει η Χαρούλα Αλεξίου και είναι τμήμα το ίμιση του σημερινού μας ε, διαγωνισμού της Σκληρώσεως μάλλον. Οι εκδόσεις με τέχνιο μας έχουν δώσει τρία και τρία, έξι βιβλία, ε, δύο τίτλους δηλαδή, ε, το οποία, το ένα το έχει μεταφράσει η Χάρης Αλεξίου. Είναι του Φαμπιά Μαρσό... Και ο Φαβιά Μασό, γνωστό με το ψευδόνυμο Grand Core Malade, είναι από του δημοφιλέστερου Γάλλου καλλιτέχνε, τραγουδοποιό και αυτοσχεδιαστικό ποιητή. Για το καλλιτεχνικό του έργο έχει πάρει ούτε ξέρω πόσε διακρίσει. Το 1997 εργαζόταν σε μια αθλητική κατασκήνωση. Κάνει μια βουτιά σε μια πισίνα που ήταν κατεμοιραία για την εξέλιξή του. Τραυματίζει τη σπονδυλική του στήλη και η διάγνωση είναι ότι δεν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά ύστερα από ένα χρόνο εντατική θεραπεία και επίμονη προσπάθεια, διαψεύσε όλε τι προβλέψει. Και βεβαίω περπατάει. Προτείνει και μεταφράζει η Χαρούλα Αλεξίου τη συγκλονιστική μαρτυρία του Grand Corps Malade, ένα βιβλίο με χιούμορ, περιπεχτική διάθεση, συνέστημα βασισμένα στη δωδεκάμινη περιπέτεια του Γάλλου τραγουδοποιού, ατελώ τετραπληγικού και οι εμπειρίε είναι τόσο οι ειδικέ του, όσο και των ομοιοπαθών του. Αυτό είναι το ένα βιβλίο. Το άλλο βιβλίο. Σήμερα θα έχουμε μια εξηγιαντική προσέγγιση. Σήμερα θα μιλάμε για την υγεία. Βαρέθηκα να μιλάνε όλοι για την νοσηρότητα. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε την νοσηρότητα ω εμπειρία, γιατί όλοι μας θα νοσήσουμε. Νοσήσαμε, νοσούμε, θα νοσήσουμε. Ευχαριστή εξαιρετικό σεφηρωμένη στην αδελφή μου σήμερα η εκπομπή πρέπει κάποια στιγμή να βγάλει τη χολήτη, από την πολλή που έχει φάει κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλει τη χολή τη και μάλλον με διαδικασίε ψηλοκατεπούγουσε, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την εκπομπή οπότε μην νομίζει ότι θα ακούτε καμιά πετριά εδομέ που θα βγάλουμε πέτσα απ τη χολή. <laughs> λοιπόν, δοκίμια μελέτε μαρτυρίε καταπληκτική η Ντάρια Leader και Νέεβ Κόπέρφιλ. Γιατί έρωθίνουν οι άνθρωποι, πόσε οι σκέψει και τα συναισθήματα επηρεάζουν την υγεία μα είναι ο δεύτερο τίτλο. Δύο συνομίλοι, οι άντρε παθαίνουν καρδιακή προσβολή. Με τι ίδιε ακριβώ επιπτώσει στην καρδιά του. Ο ανήπαντο καταθλιπτικός, έχει μεγαλύτερε πιθανότητε να πεθάνει εντό του έτου, ενώ ο άλλο, που είναι παντρεμένο και δεν πάσχει από κατάθλιψη, δεν έχει τι ίδιε. Για ποιο λόγο η αρθρήτητα μια γυναίκα, που η κατάστασή τη είναι σχετικά σταθερή και η ζωή τη κυλάει ήρεμα, να χειροτερεύει όποτε μαλώνει με το ενήλικο παιδί τη. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι αρρωσταίνουν όταν αρρωσταίνουν, Πώ το μυαλό επηρεάζει το σώμα. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο, 43 να είχα θα τα κλείρωνα σήμερα με δυόμιση τηλεφωνήματα. Έχω μόνο τρία από το ένα και τρία από το άλλο. γράφετε λοιπόν real, κενό, με και επαναλαμβάνω με τέχμιο, παρακαλώ, ε, α, γιώτα, y, με τέχμιο. Το βλέπω πολλές φορές κατά λάθος ανάποδα γραμμένο και μου βγαίνουν τα μάτια δεν αντέχω. Για να μην μπλοκαριστεί και ο υπολογιστής ο οποίος είναι ορθογράφος αυτοματοποιημένα. Γράφεται λοιπόν real, κενό με τέχμιο και το στέλνετε στο 54% γιατί φαντάζομαι ότι πολύ από εσά, όπως και πολύ από εμά εδώ είμαστε αγειριστά κεφάλια. Αγερίστο κεφάλι λέει σε στίχους ο Άλκης Αλκαίος και στο τραγούδι και τη μουσική ένας εξαιρετικός μίλτος Πασχαλίδης Φύσσαει <Τι> ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φυλαχτά οι ροές το σκάν απ' την οθόνη στα νυχτά Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι δεν ξέρω γέμισε μου το ποτήρι Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι Δεν ξέρω γέμισε μου το ποτήρι Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν Σε ποιο ταξίδις έχω ξανά δει Τι το τζάν μου ραμφίζουν Το κλεμίστα. Φανάρι ένα παιδί, και ένα στελάλι σε πλατεία, τριάντα χωρόνια ψάχνει την αιτία. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, τριάντα χωρόνια ψάχνει την αιτία. Οι δρόμου καβαλάριδε καλπάζουν και κυνηγούν τα δεσπότα σκύλια. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν Κοροκίζουν ο μάγια. Μο το σατανά. Δεν είναι εδώ, Βαλκάνι, Σουτόκα. Εδώ είναι, Έξε, Γιέλα, και Σουδάν. Δεν είναι εδώ, Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσσε και σώπα. Δίσαει <Τις> ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ μένα πραγουδία λοπτίνω του δρόμου το λιοπείρι και το σχόνι, Άγιο κεφάλι και φαλληταί γυρνώ στα χέρια σου, αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει στα χέρια σου, αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη Λοιπόν, εσεί στέλνετε ούτω ή άλλω τα μηνύματά σα για να μπορέσετε να, να διακληρώσετε όσοι αποκτήσετε έναν από του δύο τίτλου των εκδόσεων με τέχνιο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, ε, γράφετε real και ενώ no, και το στέλνετε στο 54% το μήνυμά σα. Και αν θέλετε να στείλετε δια του ηλεκτρονικού υπολογιστού, το λέω τώρα γιατί μου κάνετε και πλάκα. Ευτυχώ είπα τη ελόδους, δεν είπα τις Ελώδη, έτσι. Επειδή σα έχει πιάσει η πλάκα και να κάνετε αστεία. Ε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, με email studio.papakirialfm.gr είναι η διεύθυνση. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις πριν όμως από αυτές. Ε, πρέπει να σα δώσω και ένα μήνυμα, διότι τον εμπιστεύομαι. Ό,τι μου έχει πει ο σχόλιο είναι εξαιρετικά ακριβέ πάνω από τρία χρόνια τώρα που είμαστε εδώ μέσα. Είναι ο φίλο ο Σουμπακάλι από την Κέρκυρα. Σήμερα, Λιάνα έβγαλα ένα συμπέρασμα. Με πήραν για δημοσκόπηση. Με το που είπα, λαϊκή Σπύρος μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Τελικά, ποιοι είναι οι γκαγκαούγγε και ξύλινοι, εμεί ή αυτοί. Σίγα δώσω σημασία ξανά σε δημοσκοπικά σούργελα. Για να το έχετε υπόψη σα. Φύγε διαφημίσει. Να είμαστε λοιπόν εδώ και είμαστε 14 Μαρτίου. Μοίμαστε μια, μια ημέρα πριν από τα συδουνα του Μαρτίου με εψηλιά είδη. Για όποιον ενδιαφέρονται εδώ ξέρω το θέλω. Μην τρέφια έχετε, την κυκλοπαίδευτε, τίποτα δεν είναι. Ψάξετε να βρείτε τα είδου του Μαρτίου. Είναι προφητικέ οι ειδή του Μαρτίου. Πρέπει να γυρίσετε πίσω στον κέσρα, πρέπει να πάτε πολύ πίσω, πολύ πίσω. Ε, αν κοιτάξτε όμω κάποιο το μερολόγιο, πέντε το χημέρα. Σα σήμερα αρχίζετε τα αυτά που σα ενδιαφέροντα οικονομικά. Το 1998 κατά 14% υποτιμάται η δραχμή για να ενταχθεί στον προθάλαμο του ευρώ. Έτσι, για να τη θυμάστε τη μαύρη μέρα αυτή, σαν το προθάλαμο που, του νεκροθαλάμου, έτσι, μία και καλή. Σαν σήμερα, μα πάμε πίσω το 1957, χρόνια που γεννήθηκε η αδερφούλα μου, ο Κυπριακό Αγώνα είναι στο φόρτο του και οι Άγγλοι απαγχωνίζουν στην Κύπρο τον υπέροχο 18χρονο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σιγά μην υπάρχει κανένα βιβλίο εδώ πέρα τώρα που έχει διδάξει ποιο είναι ο Παλυκαρίδη ο ένα και άλλο. Και. Αν πάμε πίσω στο 1921, ο ελληνικό στρατό έπειτα από μάχη καταλαμβάνει το Αφιόν Καραχισάρ. Αφιόν, αφιόνι, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Μετά έρθει το 1922, βέβαια. Αλλά τότε επανηγυρίζαμε, ω αναφιονισμένοι. Την κατάκτηση του Αφιόν Καραχισάρ. Και σα σήμερα, το 1883, πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών ο Καρλ Μάρξ στο Λονδίνο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό που έγραψε. Οι φιλόσοφοι τώρα ερμήνευαν τον κόσμο. Κατά διάφορου τρόπου. Το θέμα είναι να τον αλλάξουμε. Τραγούδι που θα ακούσετε και είναι α, από την Χάρη Τσεκούρα δημιουργημένο. Σε στίχους μουσική και τραγούδι. Εγώ δεν το ήξερα. Ενθουσιάστηκα. Λέγεται μαύρη ομπρέλα μην πάει ο νου σα που σε τίποτε άλλο μαύρο. Γιατί μαύρη είναι και η νύχτα και μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω τι κάνει κανένα στη νύχτα. Άλλο πράγμα να να κάνει έρωτα, για παράδειγμα, τη νύχτα. Το αφιερώνω από καρδιά στο Γιάννη. Το σύντροφο, την ψυχή τη οργάνωση των συντρόφων στο μόναχο. Που τον αναγνώριζαν εχθροί και φίλοι Στη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας Εκτός Ελλάδας Ο Γιάννης ήταν το σημείο αναφοράς των εργατών μεταναστών Το ότι διάλεξε να φύγει Την ίδια μέρα που έφυγε και ο Μάρξ Κάτι λέει για όλα τούτα Καλό ταξίδι Είναι τζάμπα Παίρνεις τη μαύρη εμπρέλα σου Και βγάνεις όλη την τρέλα σου ε, Κατάλληλο σύνθημα για να ακούστε τις ίδιες <κλέψανε>, Να είμαστε λοιπόν εδώ Εγώ σας είπα σήμερα θα ασχοληθούμε με την υγεία Με την εξυγίανση Πιο εξυγιαντικό πράγμα Από τα σχόλιά σα δεν υπάρχουν. Να αρχίσω από πού. Να αρχίσω από το φίλο μου τον αεροπόρο, ο οποίο λέει ότι κάθε Παρασκευή μου κάνει καλό καιρό για τα τραγούδια που γουστάρουμε. Έ, έχεις έχει δίκιο. Να σε καλά μάτια μου. Κι εγώ επίτιμη αεροπόρο είμαι και το έχω πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αλήθεια, στο λέω. Να γυρίσω στο φίλο μου τον παντελή, το χάρο. Αυτόν τον λατρεύω, επειδή τον λένε χάρο. Είναι, είναι ο πιο ζωντανό χάρο στη ζωή μου. Λοιπόν, καλησπέρα, Λιάννα. Την έχω στήσει από τη Δευτέρα. Δεν τρέπεσαι να με συγκρίνει με το Γεωργιάδη. Άκουσαν το χάρο. Παρακαλώ πολύ, μη με συγκρίνεις με αυτά τα λύματα Να σε λένε χάρο και να σε προσβάλλει κάποιος που σε συγκρίνουν με αυτά Ε, ε θέλει χιούμορ έτσι ε, Ο φίλος μου, ο Κρύς, μου γράφει Δεν μπήκανε ακόμα οι εχθροί, έχουμε καιρό οι Εμπεριαλιστές, πλουτοκράτης είναι ακίνδυνοι Αλλά μέσα σε όλους μπήκανε και αυτή Μην είναι ήσυχη εσύ. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα Ανάμεσα σε αυτά ε, Θα ήθελα εγώ να στείλω ένα μήνυμα. Με φορμή, να, ο Βασίλης ο φίλος μου τα Μέγαρα μου γράφει μίλησες για αριστείες περαστικά και στην Ανσούλα Ξέρεις τι είναι να ευλογεί κάθε πρωί το Θεό γιατί βλέπεις φως του ήλιου να ζει με το άγχος μην τυφλωθείς τελείω. ο καθένας έχει το γολγοθά του αρκεί τα εμπόδια να μπορείς να τα κάνεις ευκαιρίες αλήθεια, μεγάλη, μηνύματα να τα μεταφράζεις, να κερδίζεις ε, τον εαυτό σου τον ίδιο. Λοιπόν, από το Βασίλη και τον Αεροπόρο, να πάω και στο φίλο μου το Θοδωρή από το Ηράκλειο που λέει ότι αυτό που σου πονιώνει από την Κέρκυρα συμβαίνει και εδώ, στο Ηράκλειο, κάτω, δότη, στην Κρήτη. Μόλι πάρουν τηλέφωνο του Δημότε για να κάνουν δημοσκόπηση και του πείσουν ότι ψηφίζει λαϊκή συσπήρωση, ρε συντροφιά, ρε φίλοι και εχθροί και ό,τι άλλοι. Δεν το ξέρετε. Όταν έχουμε εκλογέ, και μάλιστα άμα πέφτουν και έτσι καλοκαιράκι, τέλο Μαου δηλαδή, λίγο πριν αρχίσει το καλοκαίρι, αρχίζει και η μεγάλη αιαρινή επίθεση αντικομουνισμού. Η Ερνή επίθεση είναι αντικομουνιστική, κατεξοχήν. Οπότε, να πω ευχαριστώ ε, στο φίλο φίλη που στέλνει το μήνυμα. Θαύμα, μια και μιλάτε για υγεία. Το ποτάμι τρίτο κόμμα. Και ούτε μια γριούλα δεν πέρασαν απέναντι. Ούτε ένα λοδαπό δεν ξυλοφόρτωσαν έτσι. Τέτοια αλλαγή, τέτοια αλλαγή. Καλέ, εδώ άλλαξε και η αντίληψη. Αλλιώ ο Ρουφιάνο δημοσιογράφο άλλαξε η αντίληψη για τα μεγάλα συμβατικά κανάλια. Οι δημοσιογράφοι, άμα πάνε σε κόμματα όπω εγώ, του κατηγορούν ότι το χρησιμοποίησαν για να πάνε σε κόμματα. Λε και θα πλούτιζε, εγώ, στο κουκουέ ή θα έκανα και όνομα, ή θα έκανα και καριέρα, ή για να πάνε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Άμα όμω γίνουν εκδότε, μεγάλοι, ή άμα γίνουν αρχηγοί κομμάτων, όχι αρχηγοί, το αρχηγό το χρησιμοποιεί, οφείλω να ομολογήσω πολύ σεμνότερα του Σταύρου, ο Μιχαλολιάκο. γιατί είναι αρχηγό. Ο Σταύρο λέει ότι είναι η Είναι Η Ηγέτη του ποταμού. Ποιο είναι ο ηγέτη του ποταμού. Μόνο την πέστροφα ξέρουν να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Όλο το υπόλοιπο, βρουπ, κατευθείαν και ό,τι κατεβάσει. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς που επιμένουν να δουλεύουν και να κάνουν καλά τη δουλειά του και να σώζουν κόσμο και κοσμάκι με πενικρούς μισθού, γιατρού, νοσοκόμες, φρμακοποιού, καθαρίστριε, εργάτε, εργάτριε, τεχνικού μηχανημάτων, λογιστέ, υπαλλήλου, βοηθούς εργαστηρίων όλους αυτούς που επανδρώνουν την υγεία χωρίς να τη χρησιμοποιούν ω εμπόριο και κυρίως στο προσωπικό του Έλενα από μέναν εξαιρετικά αφιερωμένο γιατί κανένας αγώνας δεν πάει χαμένο. χρόνια έβριζα ότι το κέντρο μας του Έλενα δεν μπορεί να μην έχει ψηφιακή μαστογραφία ψηφιακό μαστογράφο τώρα μπορεί να κάνει και ψηφιακή μαστογραφία γιατί κανένα αγώνα δεν πάει χαμένο. Και τελικά καμία φωνή, ακόμα και κανένα ψήθυρο, άμα γίνει φωνή στεντόρια, δεν πάει χαμένο. Αυτήν αυτοπροσωπογραφία. Για τη Μαρία και για τη Μέρη και για τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Νίκο και όλα τα παιδιά. Η στίχνη του Ηλία Κατσούλη. Η μουσική του Νότι Μαυρουδή. Στο τραγούδι μια έξοχη Δήμητρα Παπίου. Το CD έχει τίτλο Καρτ Ποστάλ. Κυκλοφόρησε το 6. Έχει 14 αφιερώματα τραγούδια σε αγαπημένου καλλιτέχνε και δύο αρχιστρικά. Δεν του δόθηκε. Ούτε προσοχή ούτε δημοσιότητα Δείτε τι εξαιρετικό αποτέλεσμα είχε αυτή η προσπάθεια Του κατσούλι του Μαυρουδή και της Παπίου Και θα δείτε αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στη Σωτηρία Μπέλου Και θα καταλάβετε τι νόημα έχει ο Με βιτριόλια και αγιασμού. Πλήρωσα τους λογαριασμούς Με τσαμπουκά και φυλακές Βγήκαν οι φήμες οι κακές Ζωή και θάνατο ζαριά του τραγουδιού η μαχαιριά Και από πρωί σ άλλο πρωί, περιπλανόμενη ζωή σε όλους όσους και όσες μάλλον σε όλους όσοι και όσες αντέχουν να αντιμετωπίζουν τις αρρώστιες του. να μην κάνω και συνταγματικά άκου τώρα συνταγματικά ε βέβαια σε τόξο ζούμε συντακτικά λάθη Την πόρτα μου την έκλεισα μια νύχτα στη Χαλκίδα Ζωή στραβά, σε μέτρησα κι ανάποδα σε είδα <Και> εγώ το μέλλον μου είχα δει Που με είπα και σωτηρία. Τα βασανά, αν μου λείπανε, δε θα γράφω ιστορία με βυθριό. σαν και κορώνα ζωή και θάνατο ζαριά του τραγουρδιού η μαχαίρια κι από πρωί σαν άλλο πρωί περιπλανόμενη ζωή και από πρωί Πόρτα μου την έκλεισα μια νύχτα στη Χαλκίδα Ζωή στραβά σε μέτρησα κι ανάποδα σε είδα Να λοιπόν εδώ, πρέπει να περάσω σε διεφημίσεις Έχω όμως τους νικητές της τωρινής κλήρωση για τις εκδόσεις με τέχνιο Το Πάντα ήρωε και το Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Και είναι ο 6763, ο 2766, ο 8628, ο 3580, ο 0456 και ο 3501. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά Σας έχω κι άλλη κλήρωση. Κι άλλα βιβλία, κι άλλες ειδήσει, κι άλλες μουσικέ. Και τι διαφημίσεις τη χαρίζω στο Γιώργο που γράφει Καμούνια, καμούνια, θα γίνεται σαπούνια. Αρωματικά. <Ρεύσαν> κι <αυτοί>. Το συντήτης <Ρεύσαν> Παπίου σας είπα ότι λέγεται μισό, μισό, μισό να το κοιτάξω <Ρεύσαι> Λέγεται καρτ ποστάλ cart postal Γιατί εντάξει, έχω και εγώ μπροστά μου να κάνω χαρτιά Έχω από τα μήνυματά <Ρεύσαι> σας Έχω ένα μήνυμα, πούμε, που σου κόβει τα ποδάρια Τώρα που θα πάτε να ψηφίσετε για τις ευρωεκλογές Βάλτε τέτοια κριτήρια, εγώ δεν θέλω άλλο. Δεν τσίπισε μίγα τώρα το φίλο που στέλνει το Γιάννη από την Ισπανία, το εξής mail. Καλησπέρα Λιάνα, εργάζομαι σε μια πολυεθνική στην Ισπανία. Παράλληλα με γραμματέα στην Επιτροπή των Εργαζομένων. Αντιπροσωπεύουμε 600 εργαζόμενους. Μας ανακοίνωσαν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουν τουλάχιστον 90 απολύσεις. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε γενική συνέλευση. Όλοι φοβούνται να κάνουν απεργία γιατί πιστεύουν ότι θα απολυθούν την επόμενη μέρα απεργία. Ωχ, δημοκρατία, τόση πολύ και ευρωπαϊκή. Δεν την αντέχω, δεν την αντέχω. Χαιρετίσματα σε αυτόν ε, στον Όμηρο. Και χαιρετίσματα στο Βασίλη που λέει: Την προηγούμενη Παρασκευή, Άκουγα, αλλά δεν είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίκαιη η νίκη οφείλω κι εγώ να κάνω κουαφύρ ή κατά το βενιζελικόν, haircut. Δεν θα αναφερθώ γιατί είναι πίσω, πίσω. Αλλά θαύματα γίνονται. Θαύματα. Αυτό που έγινε το θαύμα εκεί που δεν το περιμένατε Αυτή που δεν θέλατε να κάνετε haircut Υπάρχει λοιπόν μια Ελληνοπρεπής πρόθεση Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Για να αποκτήσουμε ελληνικό σήμα Δηλαδή αυτό που θα βάζουμε πάνω σε προϊόντα και υπηρεσίες Τώρα στι υπηρεσίες που ακριβώ δεν ξέρω να σας πω Αλλά δεν πειράζει δεν Φαντάζομαι στις υπηρεσίες μπορεί να το βάζει Τάξη, απόδειξη, άμα δίνει μπουρμπουάρ Ξέρω εγώ, στην καθαρίστρια στο ξενοδοχείο, δηλαδή αυτά είναι και. Ακούω κάτι τέτοια και ανατριχιάζω. Τέλο πάντων, πρόθεση δεν είναι κακιά. Εδώ οι Ιταλοί έχουν καταφέρει και εκείνο το τρικολόρο χρώμα τη σημαία του και την το, το, το, Ιταλική έτσι παραφθορά οποιουδήποτε ονόματο, ακόμα και μη Ιταλικού. Εμεί είχαμε αρτήσει την Ιταλιανή, αλλά ήταν η ελληνική βιομηχανία, να σα δώσω να καταλάβετε. Να το έχουν κάνει στυλ και να πουλάνε, γιατί όχι και τα ελληνικά προϊόντα. Δόξα το θεό και δυναμικό έχουμε και κόσμο πάρα πολύ, ε, δεν το συζητάω. Λοιπόν, για δείτε. Κάνει λοιπόν, λέει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ένα διαγωνισμό και παρουσιάζει τρία σήματα για να μπαίνουν, που τα βάζει σε δημόσια διαβούλευση. Οπότε πλέρια δημοκρατία, έτσι. Φαίνεται ακούσαν εκείνη την κουβέντα, την πρωτόπα εγώ, μετά την πήρε ο και την ξέσκεψε, πάει και ο ναυτήλο μαζί. Με ένα καράβι, με ένα αυτό, ξαναφτιάχνω το. Από το μικρό ναυτήλο του, του, του Ελίτ. Λοιπόν, καραβάκια και καρδούλε και ένα κείονα. Ένα καραβάκι, μια καρδούλα και ένα κείονα. Τώρα, τον Κίωνα δεν να τον είδα και πολύ ω Κίωνα. Είναι το GR σε μία γραμμή που θυμίζει λιγάκι Χρυσή Αυγή, έτσι όπω είναι φτιαγμένο. Η Καρδούλα είναι Παναγία Βόηθα για του Αγίου Βαλαντίνου Μισή Ελλάδα, μισή κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω, μόλι το δει αυτός ο άνθρωπο θα πιστεύει ότι είναι ελαφριά ποιότητα το. Ε, τι γνώμη μου λέω. Το καραβάκι, ο Θεό να το κάνει καράβι. Σαν χαρταϊτό είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως επειδή είναι δημόσια η διαβούλευση και η ψηφοφορία θα διαρκέσει 15 μέρες και ο νικητής του σήματος θα λάβει 5.000 ευρώ σε απαθλό σας το λέω ε, να αποκτήσετε μια έτσι, αισθητική προσέγγιση στα πράγματα και επειδή η αισθητική προσέγγιση στα πράγματα σημαίνει ότι δεν πουλάει αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και γνώσεις περί των αρχαίων μόνον ο Άδωνης, Σε λίγο θα τη δίνει και δωρεάν μαζί με τα φάρμακα. Έτσι. Θα λέει: Αν πάρετε αυτό το φάρμακο και το πληρώστε πολύ ακριβά γιατί είχε ανεβεί η συμμετοχή αλλά έχει φθηνή το φάρμακο. Οπότε εσείς το πληρώνετε πέντε φορέ απάνω, πάρτε και ένα βιβλίο από δίπλα. Να, θα σου δίνει. Ξέρω εγώ τον όρκο του Ιποκράτη σε πάπυρο. Θα στον δίνουν εκεί, έτσι κάπω. Εγώ σα έχω τρία και τρία έξογα βιβλία από τι εκδόσει βάλα. Ο πρώτο τίτλο είναι Αρχαίων Ελλήνων, λόγο σοφό. Η διαχρονική αξία τη αρχαία ελληνική σκέψη. Λοιπόν, α, επιλέχθηκαν ιδέες και γνώμες που έχουν σχέση με τη ζωή και τα προβλήματά της και είναι προτιμε, προ, προ, προσιτές στον καθένα και ταξινομήθηκαν θεματικά. Ο Αναγνώσεις θα βρει μια επιλογή από σοβαρές, ηλαρές, εισατυρικές και πάντα εφυγείς γνώμες των αρχαίων Ελλήνων οι οποίες συνθέτουν και αποδεικνύουν τον υψηλού επίπεδο τρόπο σκέψης τους. Αυτά τα παίρνετε, έχει λέξει κλειδιά. Δηλαδή, ε, τα παίρνετε, τα διαβάζετε και μετά συναντάτε κάποιον αρχαιολάτρι που σα λέει διάφορε μπουρδέ, του πετάτε κι εσεί ένα τσιτάτο και το πάτε παρακάτω. Ε, σοβαρά μιλά όμω. Αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι συμπυκνωμένη σοφία. Και στου ενδιαφέροντε τουιτερίζοντε καιρού, όπου μέσα σε 160 χαρακτήρε πρέπει να γράψει τα πάντα. Α δείτε, και με λιγότερου χαρακτήρε λέγανε οι Έλληνε, τα πάντα. Οι αρχαία. Εν Και το δεύτερο βιβλίο. Είναι τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Αυτό, για να είμαι ειλικρινή, είναι κάτι που σημάδεψε τη ζωή μου και προ και διά και μετά τον παμπινιώτη. Η εξέλιξη τη ελληνική γλώσσα από την εμφάνισή τη μέχρι το τέλο τη κλασική περίοδου. Στη μελέτη τονίζονται ξεκάθαρα και πιστικά ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα. Τη προέλευση είναι το φοινικικό αλφάβητο, αν είναι ελληνική και βεβαίω είναι η γραμμική μορφή Β μετά την αποκρυπτογράφησή της για όποιον ενδιαφέρεται στα αλήθεια να μάθει κάτι παραπέρα για την πατρίδα μας που είναι η γλώσσα μας αυτές α, οι εκδόσεις βοηθούν γράφετε λοιπόν real και ενώ Σαββάλλας και το στέλνετε στο 54% λοιπόν εγώ επειδή γιορτάσατε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα εκπομπή για να μπορέσω να σας τα πω γιορτάζει τον εαυτό μου οχταγενετριά μου αυτή την εβδομάδα είναι πριν από την εκπομπή. Θα μου χαρίσω εγώ εμένα ένα τραγούδι γιατί μ' άρεσε η ενορχήστρωση. Μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το επεξεργάστηκαν γιατί τζαζίζει. Και εγώ είμαι jazz, όχι jazz. jazz. jazz τύπος Red, Lady, Sings, the Blues είμαι. Λοιπόν, σύ μου χαράξε πορεία. Η στίχη μουσική είναι το Απόστολου Καλδάρα. Στο τραγούδι θα ακούσετε το μουσικό συγκρότημα Καζοντίλο Και επειδή είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Να πω πω ο Κώστας Μητρόπουλο και ο Σωτήρη Πομόνης είναι οι κιθάρες, ο Νίκο Βλάχο είναι το Κοντραμπάσο, ο Στέριο Χρυσοβιτσάνο το Βιολί, ο Γιώργο Τιατσούλη το Ακορντεόν και η Λιάννα Τσαπατσάρη το Τραγούδι. Έχει σημασία. Αυτή είναι η μουσική. Αυτό είναι το συνθετικό προϊόν ενό τραγουδιού. Λοιπόν, το σύνθετο το σύνθετο προϊόν. Και κατά αυτήν την έννοια α μου το χαρίσω, γιατί σπάνια μ' αρέσουν κλασικών τραγουδιών οι αλλαγέ. Έρχονται και τα μήνυματά σα. Ο Γιάννη από την Ολλανδία Γράφει ότι όλο ένα και περισσότερα κόμματα δημιουργούνται με σκοπό την ψήφο μας Και λέει και άλλα πολλά Βλέπει σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις Τη τι ψήφισαν οι φοιτητέ, τη ψήφισαν οι ταξιτζίτες Τη ψήφισαν οι πολιτικοί μηχανικοί Τη ψήφισαν οι αστυνομικοί Δείτε τις κοινωνικές ομάδες Ακούσατε στο δελτίο Οι κοινωνικές ομάδες τίνουν τι να ζητήσουν επαναφορά εσείς είστε κοινωνικοί εταίροι οι ομάδες, δεν είστε λαός, δεν είστε εργαζόμενοι δεν είστε τίποτα κοινωνικοί εταίροι τίνεται να ζητήσετε πίσω μέρος από τα κεκτημένα τα οποία έχουν παρθεί. έχει και άλλα μηνύματα Ε, με πολύ χιούμορ. Ο φίλο μου Ι. Ι. Γράφει. Καλό θα ήταν οι ευρωεκλογέ να διεξαχθούν λίγο νωρίτερα. Γιατί όπω το πάνε οι δημοσκοπήσει, σα έχουν ερεθεί στα σχολεία μου για τι δημοσκοπήσει. Ο Σταύρο θα δράξει μέχρι το Μάιο θα έχει ξεπεράσει το 100%. Έχει δίκιο. κάνουμε νωρίτερα θα πάει στο 110 και δεν θα βγαίνει καμία δημοσκόπηση. Α, ο αντικομουνισμό όσο έρχεται η Άνοιξη αυξάνει. Ναι, το έχει. Όσο πλησιάζει εκείνη η 9η Μαου, που είναι η νίκη των κόκκινων απέναντι στου κατάμαυρου φασίστε. Τώρα που ξαναβγήκαν και σκάσανε μήντι και ξέρουν ποιο είναι ο εχθρός. Τους και τον φοβούνται βεβαίω και θα ανέβει Να χαιρετήσω τις α, α, φίλες και τους φίλους Που δεν προλαβαίνω να πω τα μηνύματά τους Άντε να πω ένα με τη μέρη Από την Κάβα στη Νέα Ερυθρέα Στην γεια σας οι <Κλέψανε>, Λοιπόν, πολύ ωραίε εκδόσει. Σα βάλα τα δύο βιβλία. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική και αρχαίων Ελλήνων λόγος σοφό. Με αποστάγματα τη ελληνική σκέψη, τη αρχαία ελληνική σκέψη. Εξαιρετικά βοηθητικά. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με συναδέλφου και το λέμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βγάζετε την άποψή σα στον τίτλο. Κρατήστε την άποψή σας, ειδικά αυτή που γράφετε στα διαδίκτυα, σας συγκετεύω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μπορεί να χαθεί, να χαθεί μία γνώση, μία εμπειρία ή μία πληροφορία, επειδή κάποιος από εσάς δικαιωμάτου είναι να εκφράσει τη γνώμη του. Μην τη βάζετε στον τίτλο τη γνώμη σας, βάλτε στον τίτλο την είδηση και αν μπορείτε παρακάτω, δεν είναι συμβουλή, είναι παράκληση, δεν είναι παρένεση. Ειλικρινά σα το λέω. Δεν κάνω την έξυπνη. Βοήθεια ζητάω σαν αγνώστης, γιατί σα διαβάζω κι εγώ. Όπω χιλιάδε εκατομμύρια άνθρωποι στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω στι βεντούζε. Και έχω σωθεί, έχω σωθεί από βεντούζε και από μεγάλο κρυολόγημα έχω σωθεί. Και πα πιτώσει, ξέρω τι να κάνω και έχω μάθει και άλλου να κάνουν βεντούζε. Δεν βρίσκω βεντούζε όμω. Αυτό είναι το δύσκολο. Έτσι και πρέπει να πιστεύω να βρω κάτι χοντροπότερα για να τι κάνω. Υπάρχει και πάρα πολλοί άλλου κόσμοι που σώζονται με τι βεντούζε. Δεν μιλάω και για τι κοφτέ, τι παλιέ, που σώζονται από το κρυώμα. Εσεί λοιπόν που είστε οπαδοί κάθε μορφή σιάτσου, κουλιάτσου, φυτάτσου, βουτσιούτου, κεκίνου, τάλων, φυσικών μεθόδων και δύο άλλων πραγμάτων, μπορεί να έχετε απέχτεια στι βεντούζε. Πώ το λέω αυτό τώρα. Βλέπω μια είδηση γραμμένη, δεν με ενδιαφέρει ούτε που πώ. Αλλά ε, είναι δικαιολογία την παρατήρησή μου. Στο Χόλιγ δεν παίρνουν αντιβίωση καν βεντούζε. Αυτό είναι ο τίτλο. Και έχει κολλητά τον εξή υπότιτλο με τα ίδια γράμματα. Η αειδιαστικά μελανιασμένη πλάτη γνωστή ηθοποιού. Γιατί μωρέ. Για να κάνετε τα κορίτσια και τα γόρια να φοβούνται μήπω και α γίνει αειδιαστική η πλάτη του για δυο-τρει μέρε, να τι μελανιέ προ το κάτω-κάτω τη δεν είναι και βουρδουλιέ αποφασίστε. Ηρεμήστε δηλαδή. Μην το βάζετε στον τίτλο αυτό το πράγμα, γιατί η είδηση έχει ω εξή. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να έχουμε ακούσει μόνο μεγαλύτερου ηλικιού ανθρώπου να μιλάνε για βεντούζε. Στο Χόλιγουντ όμω εξακολουθούν να τι χρησιμοποιούν ω μέθοδο γιατριά από το κρύωμα. Η Έλληνα Ντούναμ, 27χρονη ηθοποιό, γνωστή από τηλεοπτική σειρά Γκέρλ, στο Instagram μια φωτογραφία. Μπράβο το κορίτσι, τη μελανιασμένη από τι Βεντούζε πλάτη τη, που είχε τραβήξει η ίδια στον καθρέφτη του σπιτιού τη για να μιλήσει για τι βεντούζες Και δεν είναι η πρώτη. Πρώτη διδάξασα η Βικτόρια Μπέκαμ, την οποία μιμήθηκαν η Γκουίνεθ Πάλτροου Πάλτρο και ο Βρετανό ταινίστα Σάντι Μωρό. Λοιπόν, μην το γράφετε ξαφνικά και απάνω, αηδιαστική πλάτη. Λε και είναι τα βασανιστήρια. Δεν είναι βασανιστήρια. Βεντούζε είναι. Και έχουν σώσει κόσμο και κοσμάκι. Και επειδή λέγατε για τον αντικομουνισμό, εγώ θα τα πω μετά. Βρήκε εδώ και κάποιο που έβαλε ένα παιδάκι. Δέκα δώδεκα χρονών. Προφανώ του είχε και χαρτζηλίκι. Εκεί που ανοίγουν οι πόρτε του τρένου στον περισσό, να φωνάζει κάτω τον κουκουέ. Κάτω το κουκουέ. Μια παιδική φωνούλα στη μέση του τίποτα. Βάρδια από τι 5 τα πόλια μέχρι τα το παιδάκι. Δηλαδή για να είμαστε κι εμεί. Τρέντι μέσα στην αγορά, τι μπορούμε να κάνουμε, να πιάσουμε το παιδάκι και να του πούμε πόσα σου δώσαν αυτή να φωνάζει παιδάκι μου. Κάτω κουκουέ, κάτω κουκουέ, στο σταθμό του Περισσού. Η καταγγελία είναι από άνθρωπο που τον εμπιστεύομαι τυφλά, δηλαδή το γεροναυτήλο μου. Φαντάζεσαι να πάμε το πιάσουμε και να του πούμε θα σου δίνουν αυτή το σου δίνει παραπάνω. ζήτε το ζήτε το κουκουέ, Ο Θέμη Καραμουρατήδη έχει κάνει τη μουσική και ο γεράσιμο Εβάγγελαδο του έξοχου στίχους Έχω μια λέξη στο λαιμό, που καταλήγει σε λίγο μου. Αν δεν στην πω, δεν θα τη βγάλω καθαρή. Μα κι αν στην πω, κανεί μα δεν θα το χαρεί. Και κρύβω μέσα μου θυμώ πρώτη φορά αληθινό. Ένα υφέστιο που πάει να εκραγεί. Μα ποιο να κάτσει τώρα να στο εξηγεί. Και θέλω μια φορά να κλαψω. Μέσα στο κλάμα να βουλιάξω. Κάτι κουβέντε που δεν βγάζουν. Ψάξεις. Κουράγιο για να με κοιτάξεις Πρώτη φορά εγώ θα φύγω αληθινό Έχω μια λέξη στο λαιμό Που καταλήγει σε λιγμό Αν δεν στυπώ, δεν θα την βγάλω καθαρή Μα κι αν στυπώ, κανείς μας δεν θα το χαρεί Δεν βγάζουν πουθενά Κι όπως τις τσέπες σου θα ψάξεις Κουράγιο για να με κοιτάξεις Πρώτη φορά που θα φύγω αληθινά Έχω μια λέξη στο λαιμό Που καταλήγει σε λίγμο Αν δες δεν θα τη βγάλω καθαρή Μα κι αν στην πω δεν θα το χαρεί Λοιπόν, η είδηση είναι από αυτές μια που μιλάμε για την υγεία Και αν αδοτιέμαι χωρίς παιδεία μπορεί να υπάρχει υγεία Απόψη μου είναι δεν μπορεί, δεν μπορεί Ούτε στο κοινωνικό σώμα, ούτε στο καθενό το σώμα Ούτε στο καθενό το μυαλό Αυτό είναι ο πολιτισμός Ο Γιάννης ο Μαρτίνος είναι ένα 15 δεκαπεντάχρονος από την Κίσνο. Από αυτισμό Λοιπόν Ξησκώθηκε τον νησί Γιατί ο έφηβος δεν μπορεί να πάει σχολείο Γιατί Γιατί στο σχολείο δεν έχει διοριστεί Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής Στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το παιδί Μέχρι την έκτη δημοτικού φοιτούσε κανονικά Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής Αλλά Έτσι έπρεπε να πάει και στο γυμνάσιο Σιγά μην πάει Δεν διορίστηκε άνθρωπος Όχι τουλάχιστον ακόμα. Όταν λέμε ακόμα, μαρτιμή να φτάσαμε. Πότε, πώς, σας έλεγα προχθές για τα παιδιά στους φούρνους που δεν πήγαν οι δάσκαλοι, χωρίς να πάσχουν από αυτισμό. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι πολιτικό, βαθύ και ίδιο. Και για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, εκεί απλώς φαίνεται παραπάνω και πολύ έντονα, και για τους μαθητές που καταντάνε να είναι μαθητές με ειδικέ ανάγκες επειδή το κράτος δεν υπάρχει. Και επειδή η δεν υπάρχει, και επειδή δεν είναι λαϊκό το κράτο τώρα, και επειδή λαό δεν υπάρχει. Σκοινωνικοί κοινωνικοί εταίροι λοιπόν οι μαθητέ, είτε έχουν αυτισμό είτε όχι, είναι αντιμέτωποι με το μη διορισμό δασκάλου. Εγώ δηλαδή, πείτε μου, μετά από αυτά, τι να πω. Όταν ο πολίτη, ειδικά από την τρυφερή του ηλικία, έχει δεν έχει πρόβλημα, γίνεται κάτι σε σκυλή. Α, α παίξω ένα τραγούδι. Η στίχη είναι τη Τσότου, μουσική και του Κώστα Χατζή, ο καλύτερο μου φίλο από μένα χαρισμένο στα σκυλιά μου Είχα που λες κι εγώ ένα φίλο έναν αλήτη γέρο σκύλο έναν αλήτη γέρο σκύλο που μου το πήρε το εκατό Εξόπλα <Πολλά> σκυλιά γυρίζουν. Κάτι σκυλιά που δεν γαβγίζουν. Κάτι σκυλιά που δεν γαβγίζουν. Και περπατούν στα δυο. Ψεύτηκε του νιάτι άπονιου. Κρυβίστηκε τυπόνο. Γύρω μου πολύ και ένα σκυλιά μ' αγαπούσε μόνο. Θεύθηκε του τι πονιά, κρύβεις και πόνο Γύρω μου πολύ και ένα σκύλι, μ' αγαπούσε μόνο Είχα που και κι εγώ ένα φίλο Που τα σκύλια τον λέγαν σκύλο Που τα σκύλια τον λέγαν σκύλο Γιατί του έλειπε η μιλιά; Του λέγα τα παράπονα μου Πόσο μάτωσαν την καρδιά μου Πόσο μάτωσαν την καρδιά μου Τα δίποδα σκυλιά Ψεύτηκε του νιάτια πόνοια άπονια, και την πόνο Γύρω μου πολύ και Maga puste, mono. Psewt i cunia, ty aponia, krywy i ty pono. Wokół mnie może i na mono. Σα είπα από την αρχή να πάτε να ψάξετε τα Σιδού του Μαρτίου. Που υπάρχει ειδή και μόνο στην αιτιατική τα σιδούς του Μαρτίου. Ε, ε, να σα πω κάτι, επειδή πέρσι είχαμε την ταινία και μπορεί και κάτι να καταλάβατε, να θυμηθείτε ή να ψάξατε. Και επειδή μου το ζητάτε κιόλα με τα μηνύματά σα, διαβάζω εκ του προχείρου και ζητώ συγγνώμη για την αλίευση του κειμένου, έτσι ολόκληρο όπω είναι. Θα διαβάσω από τον Γιώργο Δαμιανό από την Ελευθερωτική Μάρτια Ειδή. Τα Μεγαλία Αναφοβάσαιο Ψυχή, γράφει στο ποίημα Μάρτιε Ιδή ο Κωνσταντίνο Καβάφης, το 11. Αύριο, 15 του μήνα, είναι η Αποφράδα ημέρα των Ρωμαίων. Ειδή, από τα λατινικά ειδού, ήμιση, δηλαδή η μέρα που διαιρεί το μήνα σε δύο σχεδόν ίσα μέρη, όρο Ιδή έχει μόνο νητιατική ή τα ειδού, ή τη ειδού, δεν προσδιορίζει μόνο το Μάρτιο, αλλά την 15η μέρα του Μαου, του Ιουλίου, του Οκτωβρίου και την 13η μέρα των άλλων μηνών πάντα κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο, είδους μάρτιοι ή είδους μάρτιε, είδους. Ήταν αργία αφιερωμένη στο θεό Άρη και, αυτό, και γι' αυτό το λόγο εκείνη την ημέρα τελούνταν στρατιωτικές περαιλάσεις, Μάρτιος, Μάρ, στα λατινικά Άρης. Έμειναν στην ιστορία γιατί εκείνη ακριβώς την ημέρα δολοφονήθηκε ο Γάιος Ιούλιο Κέσσερα στις 15 Μαρτίου του 44 π.Χ. από τον Γάιο Κάσιολογκίνο και τον Μάρκο Ιούνιο Βρούτο. Και γι' αυτό ο Κέσαρας αναφώνησε τη γνωστή φράση και συ βρούτε. Ο Κέσαρας κατά την παράδοση, είχε προειδοποιηθεί από τον Ιωνοσκόπο Σπουρίνα να φοβάται τα σιδού του Μαρτίου. Όταν η μέρα έφτασε και ο Κέσαρας πορευόμενος προς τη Σύγκλινση, συνάντησε τον Ιωνοσκόπο, του είπε με ειρωνία και υπεραψία: Έφτασαν, Ειδοί. Εννοώντα ότι τον είχε συμβουλέψει λανθασμένα, μια και δεν του είχε συμβεί τίποτα κακό. Ναι αλλά δεν πέρασαν, του απάντησε ο Ιωνοσκόπος. Ο Έλληνας σοφιστής Αρτεμίδρος ο Κνίδιος θα του βάλει στο χέρι ένα σημείωμα που θα αποκαλύπτει τη συνωμοσία του Κέσσαρα. Αλλά ο Μέγας Τροτιλάτης ήταν απασχολημένο με το πλήθος και δεν θα το ανοίξει για να το διαβάσει. Τι είδατε πως την πατάνε οι ηγέτες. Μετά από λίγο ο Κέσσαρας θα έπεφτε με 23 μαχαιριέ Από τα χέρια των συνωμοτών μέσα στη σύγκλιτο της Ρώμης τον μαχαίρωσαν όλοι οι συνομότες για να πιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο φόνο και επειδή αυτά τότε ήταν α, δουλειές ανδρών, στρατηλατών, ηγετών, ιονοσκόπων τε, και άλλων εγώ στη μέρη τη Χριστοδούλου στη Μαρία που είναι σήμερα στον Ήχο και σε όλους τους μερούλους που από είναι πάρα σήμερα Και στη φίλη μου τη Μαρία, στο Έλενα ε, πήραν η κάθε μια για να πει το μακρύ τη, το κοντό τη, την ευχή τη, την καλησπέρα τη. Θα τους αφιερώσω το μέρη, μην λυπάσαι πια. Γιατί καμιά τους δεν περιμένει τον Κέσσαρα, ούτε καν το βρουτό. Είναι ένα υπέραχα διασκευασμένο, υπέροχα διασκευασμένο παλιό παραδοσιακό αμερικάνικο κομμάτι, από τα τελευταία που ηχογράφησε ο Μάνο Ξηδού. Για κάθε μέρη που νιώθει δεμένη με αλυσίδες στα χέρια, στα πόδια και στην καρδιά και ενδεχομένω θυσιάζει τη λιακάδα για να δουλεύει μέρα και ώρα που είναι σήμερα Παρασκευή. Ο Ω Ο μίλη, Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μίλη, πασε, που φοράς στα χέρια, τα πόδια και την καρδιά. Ήρθε η ώρα να τις πάσει. Μέρη, μίλη, Από φωτιά Σου πλημυρίζει Την καρδιά Η οργή σου θα ξεσπάσει Μέρι μη λείπα πια Μέρι μη πια Ο, μέρη μήλη, πια Όλα έχουνε περάσει Μέρι πια Το Κύριο Διαβόλο θα δεις για ότι έχασε να έχει βρελάθει. Έλευθερο πουλι, περάσει, μέρη mi Φτάσαμε στο τέλο. Και σήμερα στην εκπομπή. Κανένα σα και καμία να μην λυπάται. Έχω του νικητέ 31,69, 98,46, 15,29, 39,51, 83,50 και 4 1, 11,11. 1, 1. Να είστε καλά. Καλό κυριακό. Μη χαμπαριάζετε, όλοι θα αρρωστήσουμε, σημασία έχει να γίνουμε καλά. Όλοι θα λυπηθούμε, σημασία έχει να ξαναγελάσουμε. Όλοι θα χάσουμε κάποιον, σημασία έχει να συνεχίσουμε. Όλοι θα θυμηθούμε, σημασία έχει να μην ξεχάσουμε. Καλό Σαββατοκυριακό, καλούς αγώνες, καλή δουλειά, καλή αντοχή, καλή υπομονή. Σας αγαπάω, Ριέλη στο Ριέλ. Ήταν η Λιάνα Κανέλη και η παρέα μου. Να είστε καλά.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 Και τους φιλέψαμε Ειδωρκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι Παιδιά συνταξιούχοι Κι στο μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα τα χρέη που τους δίνεται Μη τσαλακώνεστε Βρήκα so, στην πόλη οι οχτροί. Κλέψανε η γλώσσα, οι οχτροί. Και εμεί πηγαίναμε πρωί Μέρα τη μέρα. Βρήκα στην πόλη, οι οχτροί μα Zamęszam ka